Ναι, ναι, ναι σε όλα. Ε, ναι σε όλα. Ε, Επειδή δεν είναι τη α... μόδα, είπα λίγο να το τσιτώσω. Να μην το ξεχάσουμε και το ναι. Ο Αποσόλιο Απογιατή είναι. Ο το ναι, το βάφο. Το βάφο το δεν μου λε τι έγινε, Τάβαψα όλα τα καμπάνια του Σαμαρά. Τάβαψα μαύρα. Όχι. Για να υπάρχει και μια προοπτική, να βλέπει κάτι με προοπτική. Α... Βέβαια για το Σαμαρά, αυτό καθρέφτης είναι. Τη ψυχή του. Α, αλλά α... ναι, μαύρα πάντω. Α... Μην ξεχάσω, όχι τη ψυχή και των ιδεών. Ελά, ρε παιδάκι μου, να πούμε τι γίνεται. Τι να γίνει, Μωρή σαβούρα να μου διώξατε το παλικάρι, κουφάλε. Τι να κάνουν τώρα. Καλώς δεν μπορεί πιστεύει. το δημοσίσμα, δεν μπορεί να τα έχει όλα καλά. Έχει και τα στεναχώρα του. Τι να κάνουν. Με τόσα διευκόλυντα γιον καλόγελο θα γίνει το παλικάρι τώρα. Πάει τώρα να μιλάει κατευθείαν με το Θεό, που είχαν χάσει και επικοινωνία τελευταία. Τον έφαγε η καλογερική, τον έφαγε η θρησκεία τελικά. Εκεί έχει κλείσει. Ο καραμαλί στα ο Σαμαρά στην εκκλησία. Άστα, άστα, άστα, άστα. Και για να εκφράσω και ένα φίλο, σπαράζω μέσα μου. Παρατύζει και ο Μπαρουφάκης πρωί-πρωί, γιατί, γιατί παρατύζει αφού βγήκε ο χτύς Εγώ νομίζω ότι δεν έχει βγει καλή κολλεξιόν με κάμισα λαχούρι καλοκαιρινό <laughs> Δεν είχε τι να βάλει και σου λέει τι θα κάνω τώρα, θα βγαίνω με τα τίσσερ της θα το Άστο, yeah. έτσι δε θέλω, αν δεν βγάλετε καλά που κάμισα κερατάδες Εγώ δεν κάθομαι στο Υπουργείο, τι παραιτήθηκε Τι κανείς Πανεγυρίζω, έχει κλείσει ο λαιμός μου. <laughs> Αποστολή. Μη μας βάζεις στο σάκι το Μητσοκανάτα που έκλεγε για το στρατό και μας τον παίζει τώρα πατριώτη ο Μητσοκανάτας Γιατί παιδί μου τον άνθρωπο δεν μπορεί να εκφραστεί Όχι δεν μπορεί να εκφραστεί Μια γνήσια φωνή του λαού πονεμένη, δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή τη. Ε καλά τώρα. αυτό είναι φασισμός Εγώ θα αγωνιστώ για αυτό Να μπορεί και ο Σάκης να εκφράζει την άποψή του Και όλοι οι κάστα του Σάκη Αν το χάρηκα για ένα λόγο Είναι αυτό, ότι όσα συχάματα ήτανε στα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια ναι. Τον ήπιανε με ένα 61,5% Όλα καλά είναι τώρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Μέρκελ φίλε τώρα. Τσίσα, τσίσα η Μέρκελ. Mm. Γιατί υπολογίζουν και πολύ του δημοκρατικού θεσμού αυτοί. Την έκφραση mm. του λαού, αν κάτι του ευαισθητοποιεί, είναι όταν λαό εκφράζεται. Είναι μια γλυκιά φραουθίτσα που λέμε. ναι. Mm. Είναι και η εποχή τη τώρα. Τι μου λέει ότι στο ακούσε το διαλύμα. Το Κράτησα μία φράση που λέει αμέσω, αμέσω, μισό λεπτό μετά το 1962. Λέει είμαι σίγουρο ότι δεν, με, δεν μου δώσατε εντολή για ρήξη. Δηλαδή θα δείτε ότι ναι, μάλλον, ναι. Δεν είναι ναι, δεν είναι ναι. Είναι όχι ρήξη. Δεν είναι ναι, τώρα δεν θέλω να είσαι τέτοιο. Θα δούμε, να, να, να περιμένουμε μισό λεπτάκι, μην είμαστε κακοήθη. Και εμεί βιαστήκαμε. Είμαστε εμπαθεί απέναντι στον, στον Αλέξη, δεν θέλω. ότι λέει μέχρι τώρα το έχει κάνει και σύγκρουση και ρήξη και όλα. Δεν το έχει κάνει κανεί άλλο, μιλάω Μαρκίε. Από μέσα μου τώρα, δεν θέλω και πολύ. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Ε, συγχαρητήρια. Τη χάρηκα και εγώ με το όχι. Αλλά κατ' εμέ, τώρα ξεκινά η μάχη. Δηλαδή, αν ο ελληνικό λαός δεν καταφέρει να και να μείνει κάτι και να περιμένει τον Τζίπρα να του λύσει προβλήματα, θα η κατάσταση θα είναι, αν όχι ίδια με τον Εβ, ίσω και χειρότερα. Είναι μια αρχή σίγουρα. Απλά ο αγώνα εδώ ξεκινάει. Και είναι σημαντικό Θέλω να σου πω δύο πράγματα. Καταρχήν, να σου υποκληθώ για το βιντεάκι με τον Τζίπρα με το αν ακού κάτι από την Κεσαριανή. Γεια εσά, μισό λεπτό έχω Τι μαγαζί είναι? Περίπτερο. Με τι λεφτά σου δίνουνε, καλέ, Με κάρτα. σας <χωρίς>, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, τι πήρε. Τι καλά. Πουλά τον καρκίνο, που <χωρίς> Τι να κάνω. Να σου πω. Καλά κάνει. Ο καθένα ό,τι μπορεί για να ζήσει. <χωρίς> Εδώ οι άλλοι πουλάνε φανχάρι στο λαό και βγαίνουν. Για πες μένος ρε φίλε, σήμερα, έφυγε ο Σαμαράς, έφυγε και ο Βαρουφάκη Τον είδα στη συνέντευξη, σαν Αμερικανός πεζωναύτης ήταν με αυτό το χακί Είμαι πάρα πολύ συντετριμένος σήμερα Λε. Όλοι δεν είμαστε, τρυνούν όλοι, Τρινούν όλοι οι φασίστες και ακροδεξί ακροδεξοί που χάσανε Αντώνη Δεν χάσανε Αντώνη, Άγγελο χάσανε Άστα να πάνε Ναι Σπαράζω μέσα μου. Το χάσαμε το μεγάλο ηγέτη τη Δημοκρατικής Παράταξης. Δεν θα λες έτσι. Θα λες. Αντωνάκη μου με η σκλάβοι και δεν σας ξαναπεί κανένα τίποτα. Ε, εγώ θα το πω ε, αυτό. Δεν σέβεστε τίποτα πια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου μιλώ, ότι σε αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ και συνεχίστε να είστε όπως είστε. Σταυσιά μου και στο Θήμιο. Σαββατοκύρια το ξεκά... Σα είδα το Σαμαρά να φεύγει, τον Καραμαλή να βγαίνει να κάνει δήλωση. Αλλά η μεγαλύτερη μου καμπα ήταν 4 φορέ στι Αφίδνε και δύο φορέ στην Αντική Οδόρα Εγώ Και εγώ πήγαινα στον τσάμπα, δεν είχα λόγο. Λέω τσάμπα είναι α κάνουμε μια επανάσταση σήμερα, Κυριακάτικη. Και έκανα την επανάσταση μου μην πληρώντα διόδια, νόμιμα βέβαια. Ε, και πέραγα ε, έτσι σαν την άδικη κατάλα. Δεν είχα που να πάω. Το σχολείο ψήφισε ήταν κοντά στο σπίτι. Σιγά. Δεν είχα λόγο να πάρω αμάξη, πήρα όμω. Έτσι για τα διόδια για την αλητία. Από επανάσταση πήρα. Πήρα. αυτό έκανα την Κυριακή. Φίλε, πρέπει να μα βρει Πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η εθνική οδός πρέπει να είναι 20 μέτρα πλάτος σε 500 χιλιόμετρα. Να μας πει πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι και του έχουμε δώσει αυτόνό να τα εκμεταλλεύονται. Μην ανησυχείς, θα τους τα πάρει πίσω ο Τσίπρας. <laughs> Ρε ας το διάλο, από εδώ πέρα και εσύ. Είπε ο Θήμιο να πάρουμε να συμπαρασταθούμε στον Παλούρδο. Περνά δύσκολε ώρε. Τη <laughs> παράζει πολύ μέσα σου. Παράζω μέσα. <laughs> Ανήθικη επίθεση δεχθήκαμε από του δίθεν αριστερού. Τι φταίμε εμεί οι φιλομνημονιακοί. <laughs> και αν δεν χρωστάγαμε, δηλαδή, θέλουν να μα βγάλουν από τα μνημόνια αυτοί. Και αν δεν χρωστάμε, τι θα κάνουμε. Τι στόχο ζωή θα έχουμε. Χωρί σου δανειστέ μα. Αν τυχόν. Εντάξει έφυγε ο ένα αρχηγό. Έχει όμω, αν σκέψου ο ίδιο και καλύτερο, α πούμε, για σένα. Δεν έχει καλύτερο. Έχει, ο για σένα. Λοιπόν. Θα είναι μια χαρά Τουλάχιστον υπάρχουν και πιο ακροδεξιές εφεδρίες Μες στην Δημοκρατία Όσο για τη δουλειά σου Μην ανησυχείς Θα είμαστε εμείς που μονίμως θα στο δρόμο να χωνιζόμαστε Θα συναντιόμαστε κάτω Δουλίτσα θα έχεις μια χαρά Τι σε χωριά σε είδες Θα σκάσω σήμερα θα σκάσω <laughs> Όχι όχι όλα καλά για σένα όλα καλά Άντε γεια Ναι. Η Ελένη Κουκάιμερ έρχεται το. Μωρή Λουκά, βγήκε στο Channel 4, καλά, είδα. Σε όλα τα διεθνή μέσα, μαρι. Ξεφτύλα μα έχει κάνει Ο Άλδο του Σκάι ξεφτύλε, δεν τράπει να μπει με στο πλάνο. Μα... Αυτέ τι κρίσιμε τις, τις ώρε. Μ... Θέλω να είσαι σοβαρή, μια νυφάλια φωνή μα έχει μείνει. Για ποιο λε, ρε, πω φωνή. νυφάλια φωνή εσένα, είπα. Δεν σου κολλάει, το ξέρω, αλλά εσένα εννοούσε. Εσύ ο Σάκης και ο Εθνικό Στάρ μας έχετε απομείνει. Σήμερα. Σήμερα. Α την πόπη Όχι την πόπη, στο Σκάι βγήκε. Στο Σκάι. Τέλο πάντων, τώρα δεν πειράζει. Άντε, τι να πω, είσαι μια γνήσια λαϊκή αγωνίστα και δεν το εκτιμάει κανεί. Όχι, και το κοιτικό, βρίσκεται παγκόσμια. Έκοψα το CNN, το BB. Τα έκανε όλα, που ήταν όλα τα έκανε. Το... Να σου πω, Μωρή Λουκά, Μωρή Λουκά τι ψήφισε. Άκου εδώ, καλέ, τι ψήφισε. Δεν πήγε, Δεν πήγα να ψηφίσω. Δεν... δεν δέχομαι αυτό το δημοψήφισμα. Κουμώνι, έγραμη κουμποέ. Το δημοψήφισμα είναι γελίο, είναι μάπα, είναι παροδία, είναι ψεύτικο. Γρομοκομούνι, έγινε σε Λουκά. Εγώ λέω όχι, αλλά λέω όχι στο ευρώ, ναι στη δραχμή. Το, το γύρισε στα γεράματα. Το Εγώ το δημοψήφισμα το θέλω, ευρώ η δραχμή. Και λέω ναι στη δραχμή και επιστροφή εθνικό νόμισμα στη δραχμή. Και αυτά όλα είναι κοροϊδία. Ο Τσίπρα είναι ψεύτικο. Πάπα, πάπα, πράγμα. Έλα, σ αφήνω, δεν, δεν το περίμενα τόσο. Να μου γύρισε και κνύρισα ξαφνικά, σα περνάτε σου το Να σου πω τι θα κάνουμε τώρα που χάσαμε τον παλικάρι. Το βαρουφάκι του, Σομαρά. Το βαρουφάκι, Γιατί χάσαμε δύο παλικάρι, δεν χάσαμε ένα. Τι θα κάνουμε, Πού δεν θα φωνάζει τώρα, μου λε. Τι θα φοράμε, παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε άνθρωπο να μα δώσει γραμμή dress code. Θα κυκλοφορούμε πάλι σαν γιούφτι, γιούφτι. Δεν θα έχουμε όρεξη να φωτογραφηθούμε ούτε με μια τσιπούρα. Okay. Παίζουν με την ψυχολογία του λαού, αυτό κάνουν οι κερατάδες Α. Πάνω που καλό μάθαμε. Άρα. Τουλάχιστον θα κυκλοφορεί ελεύθερο στα εξάρκια Το κλαίμε, το κλαίμε. Το κλαίμε, τον κλαίμε. Το κλαίμε το, το δόλιο. Τον κλαίγανε το που λένε αυτό. Και εμεί αποφάσισα να τον κλαίμε. Όλοι τον κλαίμε, όλοι. <laughs> θρηνή ακρόπολη, θρηνή καλαμάτα. <laughs> Θρηνούν και τα άγρια δδενδρά που φυτρώνουν <laughs> στην καλαμάτα, αυτά τα δενδρίλια. Ναι, θα τα ξετινάξουν ναι, τώρα. Τι να κάνει. <laughs> αυτά φοβάμαι, αυτά. Ότι θα καταλήξει εκεί να ακούει, να αναβήσει και να αποξηραίνει η κάναβη. Α κάνει η αναβάση μια συναυλία τουλάχιστον συμπαράσταση. Κάτι. <laughs> Πώ θα το καταπιούμε <laughs> αυτό. <laughs> τα μνημόνια να τα καταπιεί αυτό. Ναι. Ο Καλά, περίμενε, μην βιάζει και εσύ. Μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. <σύ> Δεν τον έχει ικανό. Από <σύ> το γαλάκια του, να μαζέψει <σύ> τα το που έφερε. Αυτέ τι ομάδε αλήθεια, αυτά τα μουρτοειδή, αυτά σκέφτομαι, τι θα απογίνουνε. Σε πόσους να δώσουμε κι εμεί δουλειά, Όλε αυτέ τι άστεγε ακροδεξιέ τυγατέρε, τι θα τι κάνουμε, Μαλόρδο, κουράγιο. Ασκάσω. Θα σκάσω, θα λυγίσω. πάσω να αντέξω κι εγώ, μην σπαράζω μου... μέσα μου Μην κάνεις καμία τρέλα Θα κάνω, θα κάνω τρέλα Μην κάνεις τρέλα, μην Όχι θα κάνω, δεν μου πει, θα κάνω Θα σκάσω, θα βάψω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες Για να γιατρέψω τις ατέλειωτε πληγές Θα σε βοηθήσουμε όχι okay. Άσε με πάνω να βάλω ένα ουίσκι Ναι. Πονάρα. Το ξέρω, το έλεγα εγώ. Είσαι καταπληκτικό. Γιατί δεν το δουλεύει λίγο. Το δουλεύω. Ε, δεν άλλαξαν τα πράγματα. Δεν γιορτάζει διαφορετικά. Δεν φυσάει άλλο αέρα στη χώρα. Ε, εντάξει τώρα. Από τα όλα, ναι, που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ένα άλλο αέρα να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν θέλω. Κολλημένοι, Θε... κολλημένοι. Αλλά δεν λέει και κάθε μέρα όχι αυτό ο, μας... ο λαό. Μια φορά χρειάστηκε και το είπε. Τι σκέφτηκα βρε Εννοείται ότι ξέρω. Ότι πήγες στις προάλλες έξω που ήταν ο Βενιζέλος να του πάς τις ελιές και με το που βλέπεις τη σαράφο γλωφόναζες. Στείλωρε τη δευτερόντζα, στείλωρε τη δευτερόντζα. Μαράκι, μαράκι. Ήφωναζες τη σπυράκι και μπερδεύομαι. Όχι, όχι, αυτήν έλεγα. Φανάθε μας, προφήτης είσαι, προφήτης είσαι. Είμαι προφήτης, καταρχήν γιατί είμαι προφήτης. Είσαι, γιατί τα ξέρεις όλα. Τι, τι έγινε κάτι και είναι δευτεράτσα, αποδείχεται και ότι είναι δευτεράτσα, είχα δίκιο. Όχι, καλέ, δευτερά το είναι σε όλα τι αυτή Αυτό το ξέρω, εντάξει. Όχι, το μαράκι, μαράκι, τι κάνουμε, Η τρέμη δεν ήρθε, μόνο τη Σαράφουγλη, ρε παιδιά. Αμαρτία. Μια διόρθωση γιατί μου αρέσει να είμαι σωστό. Το Γιώργο είχα πάει να δω, όχι το Αγγέλη. Μην είχε πρόξη και ένα μπάτσο του Γιώργου ακόμα το θυμάμαι ξεχνά. Ένα Ούγκαρο. Και... Μιαλό δεν είχε αλλά είχε μπράτσα. Και Αυτό και το να μην έχει μυαλό να έχει μπράτσα και μικρό πουλί, όμω δεν γίνεται. Εγώ ψάχνω και βρίσκω το μεγάλο. Σιγά μην κοιτάω το μικρό. Ξέρει εσύ. Αλύσε μα του άπειρου. Έλα, Αποστόλη, πάει το. Χάσαμε το παιδί μα, Αποστόλη. Το χάσαμε το κόρμπι, πατριώτη. Πάει ο Αντώνης Αποστόλη. Και τον Αντώνη, καλά, για το Γιάννη, λέω. Α έχουμε και το Γιάννη. Α συμμετέχουμε, μα... καμία φορά. Μ... Ένα-ένα. Εντάξει, εντάξει, όπα, όπα. έχει δίκιο. Να πει μια σειρά. Α κλάψουμε πρώτα τον Αντώνη. Πάει <συντυλίδε> <Λέτε, Αντώνης. συντυλίδε> ο Αντώνη. <συντυλίδε> Αποστόλη, θέλω να βάλεις από χάρη κλίν, από Made in στο κομμάτι που λέει και μαζί και μόνη. Θέλω τον Αντόνι Και μαζί και μόνοι Θέλω τον Αντώνη. Το μαλλί πως είναι? Και μου έκανε ένα μαλλί Ναι Είναι όχι! Α, όχι, ξεχάστηκα, δεν δε, δε λέμε, ναι Αυτή η βούρτσα είναι του λαού Και λίγο θα και η βούρτσα των Ευρωπαίων mm -hmm. Πάρε τον κύρι Βασίλη και ρώτα τον τι ψήφισε Χρόνια πολλά για γιορτή σου, πες να με Πέρασε, μωρί, τώρα η γιορτή Και λοιπόν... Κάναμε δημοψήφισμα, Με... Πάμε σε Ρίξι. Ακόμα εξύ, τη γιορτή. Εσύ. Διάβαζα την αυτοβιογραφία τη Ρεζάνη για τη δουλειά και βρίσκω το εξή. Λέει, το Μάιο του 68, η ήταν στο Παρίσι και δούλευε εκεί αυτό εξώριση τη ξέρει τώρα. Και ο Ντεγκόβι παρακολουθήσε μια πόρη φοιτητών του μάει που φώναζαν κάτω οι μαλάχε. Και ο Ντεγκόβι είπε φιλόδοξο σχέδιο. Θέλω να σου πω ότι χτε ήταν η μόνη φορά που σκέφτηκα να φύγω από τη γραμμή και να ψηφίσω όχι. Το <laughs> Όχι. Δεν το μόνο γιατί. Αυτό το όχι, όπως όλοι λένε ότι είναι ξέρεις το δικό μου όχι, όχι στη Κωνσταντοπούλο, όχι στη Ράχιλη, τι λε τώρα ας πούμε, συντριβή λόγου έχει γίνει. Χάρηκα όμως που έφυγε ο Μπατσινίλας. Ποιος ο Μπατσινίλας? Ο Σαμαράς. Α, όχι Μπατσινίλας, Ντροπή. Ελά, ελά, ελά, ο παλούδο συνειπιστήρια και από μένα. Αυτό που έκλεισε τελικά η ακροδεξιά, παρέμει και όχι αριστερή. Έχει. Αυτό μπορεί να μετρελάνε. Mm -hmm. Θα κοιτάει τα ταβάνια του να βαρίζουν όλο το καλοκαίρι στην πύλεορά. Δεν μπορεί να φανταστήσει πόσο χάρη καλύτερο. Δεν έχει χειρότερο. χειρότερο. Εγώ τηλεόραση δεν βλέπω. Δάζω συμμετοχή του κασμού. Είναι ιστορικό. Και γι' αυτό ψηφίζω Κουέξε. Ελπίζω να γίνει ο ιστορικό του μέλλον που θα τα γράψει Εμάς σωστά είναι... όλα αυτά. Μωρέ, ο σαμαράτ είναι μεγάλο κεφάλαιο. Κλάλλη, η ιστορική του μέλλοντο και το μέλλον των παιδιών μα. Τώρα, όλα και φαλλιάνει και ονοικά, κακλαμιά. Αυτό είναι για να του Ο ιστορικό του γέλλοντο, όχι ο ιστορικό του μέλλοντος, ξεφτίνα. Τι κάνει. Πανηγυρίζω, τι να κάνω. Ο πρώτο που θα φύγει θα είναι ο Βαρουφάκη, τα είχατε πει. Εγώ το είχα το θυμάσαι. Βέβαια το θυμάμαι. Εντάξει, παίζουμε μερομηνίε για να δείξω πόσο προφήτη είμαι. Το είχατε πει σε εκπομπή τη Πέμπτη μαζί με το φίμιο. Θα ψάξα να τη βρω, δεν τη θυμάμαι. Δεν το είχα εγώ πρώτο στου αγρότε. Πα <laughs> <να> μου μειώσει <laughs> τη χαρά, <πας laughs> μου κλέψει το θάντερ. Αλλά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, με φόφη, με η Μαράκη, Σταύρο, υπό το Πάκη... Δεν έρχε κομμωδία. δεν μπορούσες Όχι. να προβλέψεις. Δεν μπορούσατε ούτε εσείς να το προβλέψετε. Δεν δε είναι μόνο αυτοί, πες και του άλλου. γιατί λες μόνο αυτούς. Και. Η απέναντι πλευρά του τραπεζιού δεν είναι κομμωδία. Είναι. Ναι. Το καλύτερο ότι σου αφήνει ο Αλέξη για το όταν πάει στι Βρυξέλλε. Θα σκάσει με παπιόν. Αποκλειστική πληροφορία θα σκάσει. Α, ωραίο. Πληροφορία. Να μην του κάνει του χαρτί να βάλει γραβάτα. Σωστό. <σχεδεύτερο> Τώρα που είναι πιο ενισχυμένο ο Αλέξη που θα πάει να αγαπητή μα Ευρώπη να διαπραγματευτεί καλύτερα, η οποία είναι το κοινό μα πίτε <σχεδεύτερο> κτλ. <και τα λοιπά. σχεδεύτερο> Μήπω να άλλαζε το όνομα του κόμματο, μωρέ. Γιατί έτσι κι αυτό το αριστερά δεν κολλάει. Α το κάνει συνασπισμό τη ριζοσπαστική Ευρώπη. <σχεδεύτερο> ε, ΣΥΡΙΖΕ. <σχεδερο> το ΣΥΡΙΖΕ. Κακό είναι το ΣΥΡΙΖΕ. ΣΥΡΙΖΕ. Σωστό δεν είναι. Γιατί δεν είναι Τώρα θα, πάει, θα κάνει το ριζοσπάστι στην Ευρώπη. Θα τα φέρει τα πάνω κάτω. Την ακούω χρόνια την εκπομπή σου. Τη ραδιοφωνική. Όταν έχει ένα αφιέρωμα σε γεγονότα ιστορικά μεγάλα, Δίστομο, βελουχιώτη και όλα αυτά, να ξέρει ότι εγώ το ράδιο το βάζω στο τέρμα. θα <laughs> κάνει, παιδί μου, <laughs> αυτά Θα βγει στην παρανομία. Θα σε ακούσει κανένα γείτονο. Θα έρθει να σε μαζέψει. Ε, δεν με ενδιαφέρει. Το βάζω στο τέρμα και ακούγεται σε όλη Έτσι, έτσι μου Σε ακούω τώρα που λέω ότι δεν μειώνει και συντάξει. Και ήθελα να σου πω λοιπόν, ότι οι συντάξει μειώνονται γιατί βάζει άλλο 1% στι κύριε για το την ασθένεια και οι επικουρκικέ παίρνουν 5% παρακαλώ για την ασθένεια. Καλά είναι αυτό. Και οι μισθοί μειώνονται, διότι αυξάνει τι ασφαλιστικέ εισφορέ. Εσύ το βλέπετε έτσι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι λε. Όχι, σημασία ε... έχει τι παίρνει στο μήνα. Τι σου μένει, κάνε καλύτερο κουμάντο Α. Θα πληρώνει στο Φυπία τι ασφαλιστικέ φορέ ή δεν είναι ανάγκη να ζει στο ίδιο ποσό και παλιά. Μπορεί να τρώσει φαγίτα κάθε δύο μέρες. Πράττεις κάθε μέρα; Πού κακομάθαμε πια και έχουμε φαγητό κάθε μέρα. Σε περιόδο κρίσης μιχάσο. Χειδίκο apostolic mou, με συχωρείς τα πέρνα πίσω. Να το πάρεις. Από όλα αυτά, εγώ ένα είχα να πω. Μετά το 61% όχι, ο Ολυμπιακός Tolma να ανακοινώνει πέφτει με το όνομα. Νε, νε. Έλατε, φέρατε τους Λενέκους, έλεος τους Λενέκους όλους. Πριν από πόσο καιρό ο φίλος ο Αντώνης μετέφερε τα γραφεία της της νουδός της Συγκρού. Πριν δύο χρόνια. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο έμεθο να δηλώσει κάτι. Ναι, μια στήριξη στο βοηθό γιατί κάπου εκεί ήταν που τον είχαν να μαζέψει και όλος για κάτι χρέη. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Όχι ρε αγορία, εννοώ για τη Συγκρού Συγκρού. Α, δεν ξέρω. Δεν πιάνει το υπονοούμενο. Α, ήταν πολύ βαθύ.